Κεφάλων Α σελίδα 909, στίχη 1-4. Εθλίψεις μας ωφελούν πνευματικώς. 1. 4 εθλιψεις μα ωφελουν 1 δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολήν τάφτην προς όσους από τας 12 φυλάς του Ισραήλ επίστευσαν και οι οποίοι είναι διασπαρμένοι σε όλον τον κόσμο. και Εύχομαι εις αυτούς να χαίρουν. 2. Ως πρόξενον τελείας χαρά θεωρήσατε αδελφοί μου όταν πέσετε μέσα εις δοκιμασίαν και θλίψεις διαφόρους. 3. Θα χαίρετε δε σας θλίψεις και τους πειρασμούς αυτούς όταν έχετε την γνώση ότι το να δοκιμάσετε η πίστη σας δια των θλίψεων δημιουργεί ω αποτέλεσμα ασφαλέ και πλήρες σταθεράν υπομονή. 4. Η δε υπομονή αυτή είναι και έτσι ας παράγει πλήρη των καρπών της τελειοποιήσεώς σας, δια και ολόκληροι ώστε να μην σας λείπει τίποτε.